Σας υπενθυμίζω αυτό το οποίο είχαμε πει και προχτέ ότι δηλαδή απόψε στις εννέα και τέταρτο περίπου θα αρχίσει η αγρυπνία στο ναό της Πατανάσης και θα τελειώσει περίπου στις μία. Επίσης Πιστεύω ότι μάτια ρωτάω, αλλά εμπάσεις περιπτώσει θα ρωτήσω. Τι έγινε εκείνο το φλουρίτο, βρήκατε? <Τι <Τι> είπαμε, με, πάει. Αναζήτη. <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> δεν ξαναρωτάω, δεν ξαναρωτάω. Δεν ξαναρωτάω. Ή μάλλον για να το βρούμε θα σας πω ότι έχετε δώρο μόνο μία εικόνα. Και εκείνοι δεν θα την πληρώσετε μόνο μία τώρα Εντά πιστεύω τώρα μπορεί και εγώ το πιστεύω <γιλίκη> για ψαχτείτε μήπως έχει πέσει καμιά τσέπη ή τίποτα <γιλίκη> λοιπόν <σφίλια> πάντως η εικόνα περιμένει εδώ είναι <γιλίκη> <σφίλια> λοιπόν, σωστό είναι αυτό που λέτε <γιλίκη> Λοιπόν Την περασμένη εβδομάδα προχωρήσαμε στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου των παροιμιών του Σολομόντος και μας έδειξε ο προφήτης ο Άγιος Αυτός Προφήτης ή μάλλον όχι ο Προφήτης η Σοφία του Θεού το Πνεύμα του Άγιου μας έδειξε ποιος είναι ο Σοφός ποιος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά βαρύνει ο Λόγος Του και ο Λόγος του Σοφού Πώς γίνεται δεκτός από τους ανθρώπους. Και μας είπε ότι σοφός δεν είναι εκείνος ο οποίος είναι σπουδαγμένος και ξέρει γλώσσες και έχει πάρει πολλά πτυχία και έχει γυρίσει στο εξωτερικό και έχει πιάσει μεγάλες θέσεις και είναι παραθυράκιας και βγαίνει τακτικά στην διόραση αλλά σοφός για τον Θεό σοφός είναι εκείνος που εμφορείται από Πνεύμα Άγιο είναι εκείνος που μπορεί να είναι γραμματισμένος αλλά μπορεί να είναι και αγράμματος γιατί τη Μεθαύριο θα δούμε τρεις μεγάλους σοφούς της τρισυλίου Θεόδητος οι οποίοι βεβαίως ήταν και γραμματισμένοι ο Μέγας Βασίλειος ήξερε όλες τις επιστήμες της εποχής του, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κορυφαία προσωπικότηση στον κόσμο των γραμμάτων, ο Ιερός Χρυσόστομος το ίδιο, ο Μέγας Αθανάσιος που γιορτάζαμε προχθές, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής που γιορτάζουμε σήμερα, σήμερα είναι του Αγίου Μαξίμου, εδώ κανονικά έπρεπε να πανηγυρίζουμε σήμερα είχαμε κλεισάκι, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, μορφωμένος πολύ μορφωμένο μάλιστα αλλά μπορεί σοφός κατά Θεό, να είναι και ένας αγράμματος να μην ξέρει μεν γράμματα κοσμικά γράμματα της τήραθεν σοφίας γράμματα αλλά μπορεί να ξέρει τη σοφία του Θεού και σας είπα, σας έδειξα μερικούς από αυτούς Σοφός μπορεί να είναι ο πατήρ Παΐσιος, ο αείμνηστος ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ του στο σχολείο και τα γράμματα, τα ελάχιστα γράμματα που ήρθε τα είχε, τα είχε μάθει μέσα στα μοναστήρια που γύρναγε από μικρό παιδί ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Άκωβος οι Άγιες αυτές προσωπικότητες του 20ου αιώνα οι οποίες απέκτησαν αυτή τη σοφία όχι διαβάζοντας αλλά διάγοντας Άγια Ζωή διότι το Πνεύμα του Άγιον εκεί σκηνώνει εκεί που υπάρχουν Άγιες καρδιές και Άγια βιώματα εκεί μπαίνει το Πνεύμα του Άγιον εκεί κάνει την κατασκήνωσή του μέσα σε αυτές τις καρδιές και ακούς κάποια στιγμή αυτό τον Άγιο τον Αγράμματο να σου μιλάει όπως μιλούσαν οι Άγιοι Απόστολοι μετά την πεντηκοστή οι οποίοι ενώ ήτανε αγράμματοι ψαράδες δεν ξέραν πουθενά τα τέσσερα όταν όμως κατήρθε το πνεύμα του Άγιον ενίδη πυρήνων γλωσσών κατά την ημέρα της Πετηκοστής Ελάλουντε γλώσσες και προεφύτευον Τα ακούτε Ελάλουντε γλώσσες και προεφύτευον Έτσι λέει η Αγία Γραφή Μιλούσαν λέει γλώσσες Τους καταλάβαιναν όλοι Επάνω σε αυτό θα σας πω κάτι Κάποιο περιστατικό που συνέβη στον πατέρα Παΐσιο Κάποτε λέγει Έφτασε αργά τη νύχτα στο κελί του ένας τουρίστας. Δεν ξέρω από ποια χώρα ήτανε, Αγγλία, δεν ξέρω Γαλλία, του χτύπησε το κελί, αν τον άφηνε έξω θα τον τρώγανε τα θυρία. Άνοιξε λοιπόν, τον έβαλε μέσα να ξενυχτώσει και να φύγει το πρωί τον άφησε να φύγει και όταν έφευγε ο τουρίστας τον ευχαρίστησε με τα δακρύω και έφυγε, έφυγε από το κελί του δακρυσμένος και ευγνωμονώντας τον κάποιος λοιπόν που τον είδε και ήξερε και τον γέροντα του λέει γέροντα τι είναι αυτό λέει, τουρίστας παιδάκι μου, του λέει, τουρίστος. Ε καλά και εσύ τι ήξερες εσύ λέει να, να μιλήσεις λέει, μαζί του, τι του είπες, λέει και αυτός έφυγε κλαίγοντας. Η απάντηση του γέροντα, ε λέει όλη νύχτα λέει κάτι λέγαμε. Και ο γέροντας έχετε υπόψη σας, δεν ήξερε ούτε εγκλέζικα, ούτε γαλλικά, ούτε γαλλικά ούτε πορτογαλέσικα ούτε καμιά άλλη γλώσσα και όμως λέει όλη νύχτα όλο κάτι λέγαμε ποιος τον φώτισε ποιος του μιλούσε ποιος του υπαγόρευε ποια γλώσσα ποιος ήταν εκείνος ο ερμηνευτής ο οποίος εμίλαγε με τη γλώσσα του πατρός Παϊσίου και άκουγε ο άλλος ο εγκλέζος ή γάλλος δεν ξέρω τι ήτανε και αυτά τα οποία άκουγε τα καταλάβαινε ήταν φυσικά εκείνος που έμενε μέσα στον Πατέρα Παΐσιο. Και εκείνος που έμενε μέσα του ήταν ακριβώς το Πνεύμα του Άγιο. Εμιλούσε το Πνεύμα του Άγιο και ο άλλος άκουε και κατάλαβε και έφυγε το πρωί πολύ προβληματισμένος και κλαίγοντας. Επομένως λοιπόν αυτός είναι ο σοφό. Αλλά είπαμε ότι η ανταπόκριση του σοφού πικίλι, Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι αρέσκονται να ακούνε το σοφό, τον Άγιο Άνθρωπο, τον Άνθρωπο του Θεού. Αρέσκονται να πλησιάζουν αυτές τις προσωπικότητες, τις μοναδικές και να κάθονται και να μην μιλάνε και μόνο να ακούνε. Και είναι εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αγάπη στο Λόγο του Θεού έχουν αγάπη στον Θεό έχουν αγάπη αγάπη στην Εκκλησία έχουν αγάπη στην πνευματική προόδο θέλουν να προοδεύουν και θέλουν να ακούνε αυτούς τους πνευματικούς γιατρούς θα τους έλεγα οι οποίοι βοηθούν στο να ξεπερνάει ο άνθρωπος τα προβλήματα του κόσμου αυτού και να προοδεύει εν Χριστό Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ενοχλούνται από το λόγο του προφήτη. Ενοχλούνται από το λόγο του Αγίου. Ενοχλούνται από το λόγο του σοφού. Και ποιοι είναι εκείνοι. Είναι εκείνοι θα το ακούσετε. Πότε το ακούσετε. Θα το ακούσετε και μετά αύριο αν πάτε στην εκκλησία και στις 25 θα το ακούσετε παραμονή στην προφητεία που θα διαβάσουμε για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο θα το ακούσετε και την παραμονή για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο θα το ακούσετε και την παραμονή για τους τρεις ιεράτες τι λέει, τι λέει όταν μιλάει λέει ο σοφό, τρίζουν τα δόντια τους οι εχθροί του Θεού Ελάτε λέει να τον ξεκάνουμε, να του κλείσουμε το στόμα Δεν μπορούμε να τον ακούμε Και όχι μόνο να τον ακούμε αλλά βαρύ σε αισθήν και βλεπόμενος Δηλαδή ούτε να τον βλέπουμε δεν θέλουμε Μας ενοχλεί ακόμα και η παρουσία του Γιατί Γιατί αυτός είναι ασεβής αυτός που δεν θέλει να ακούει τον Άγιο είναι ο αδιόρθωτος, είναι ο αμετανόητος είναι εκείνος που θέλει να εμένει στην αμαρτία είναι εκείνος ο οποίος όταν ακούει τον Λόγο του Θεού ελέγχεται μέσα του τον καίει ο Λόγος του Θεού και θέλει να τον ξεκάνει το προφήτη όπως εξέκαναν και τον Χριστό γιατί ο Κυριός μας οδηγήθηκε στον Γολγοθά από τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους, γιατί διότι ο λόγος ήταν κοφτερό σαν μαχαίρι, του σύλεγχε Του σύλεγχε και δεν άντεχαν την κριτική. Και τώρα που σας είπα διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη, διαβάζω τώρα τον Ιερεμία, τον Ιεζεκιήλ συγγνώμη, έτσι κάνουν και στον Ιεζεκιήλ. Εκεί οι ασεβείς οι όταν αρχίζει και του μιλάει, ή γελάνε και το κοροϊδεύουνε, ή να απειλούν τον το πιάσαν και τον κλείσαν μέσα σε ένα τάφο του λέει ή θα τον βουλώσει το εστόνο σου ή θα σε θάψουμε ζωντανό γιατί ο λόγος είπαμε ο λόγος του Θεού είναι πώς το λέει πώς το λέει ο Απόστολος ο Απόστολος Παύλος πώς το λέει θυμάστε εκεί στην προς Εβραίος, δεν διαβάζετε δεν διαβάζετε μωρέ δεν διαβάζετε τι με κοιτάτε μωρέ δεν διαβάζετε μωρέ τι λέγει είναι μαχερα δίστομος, μαχερα δύστομο. δηλαδή δίκοπο μαχαίρι το οποίο κόβει, κόβει, κόβει και ο μεν Άγιος, ο μεν καλός, ο μεν το θέλει να κόψει. Γι' αυτό πάει στον Λόγο του Θεού, για να του γίνει εγχείρηση, να φύγει το σάπιο και να μείνει το καλό. Ο άλλος όμως, τους πόνους αυτής της μάχαιρας, τη μου δεν μπορεί να τους υποφέρει. Και γι' αυτόν ακριβώς το Λόγο κοιτάει, απειλεί, φοβερίζει, θέλει να παραμείνει στα ίδια, να παραμείνει αμετανόητος και αδιόρθωτος. Και γι' αυτό είδατε πώς μας τον είπε εδώ το κείμενο. Εκείνον τον ασεβή, πώς μας τον είπε, ακούστε. Ο Λόγος λέει του, σεφ, του σοφού τι είναι. «Ραβδοτύπτη άντρα ακάρδιο». Τον άνθρωπο τον ασεβή που δεν έχει καρδιά Χριστού μέσα του, ο Λόγος του Θεού λέει είναι «Ραβδί που το ραβδίζει, μαστίγιο». Μα φύγει ο που τον κάνει μαύρο στο ξύλο, δεν αντέχει. Θέλει να φύγει. Ψάχνει την πόρτα να φύγει. Σα είπα τι μου είχε πει κάποτε ένα που τον είχα πάρει μαζί μου στο Άγιον Λόρο και πήγαμε εκεί σε έναν γέροντα που έχει προορατικό. Πήγαμε, μα είπε, εκείνο μα είπε, Μπόλικα, την άλλη μέρα του λέω: Ξαναπάμε. Απ' παπ' παπ' παπ'. Ω δεν θέλω. Δεν πάμε, του λέω: Άγιο άνθρωπο, προορατικό, θα σε βοηθήσει. Δεν πάω. Πρέπει πάμε, γιατί δεν πας, γιατί, βάμπα. Αισθάνθηκα λέει αυτά τα λόγια, φωτιά μέσα. Βάμπα, δεν μπορώ, δεν τον υποφέρω, δεν μπορώ. Βλέπεις πώς ακούγεται ο λόγος του σοφού, ο λόγος του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό τι θα γίνει, τι μας είπε παρακάτω, για να κλείσουμε την επανάληψη, θα αυτή λέει η εποχή που, σοφή κρύψου συνέστησε θα έρθει η εποχή εκείνη κατά την οποία λέει ο Θεός θα απαγορέψει τους σοφούς να μιλάνε στους αγίους ανθρώπους θα έρθει δηλαδή η εποχή της σιγής, της ιωπής η εποχή αυτή κατά την οποία θα παρακαλάμε θα παρακαλάμε να βρεθεί κάποιο να μα καθοδηγήσει, να βρεθεί ένα Άγιος άνθρωπο να μα πει μια κουβέντα, αλλά οι άγιοι άνθρωποι θα έχουν πάρει εντολή από το Θεό να μην μιλάνε πλέον. Έτσι του είπε, διαβάστε τον Ιεζεκήλ, διαβάστε. Έτσι του είπε του Ιεζεκήλ ο κύριο, λέει: Ό,τι και να σου κάνουμε δεν θα μιλήσει. Και τον πιάσανε, λέει: Τον βάλα κάτω, τον βαρύγανε, τον βαρύγανε, τον βαρύγανε, θα μιλήσει. Δεν μίλησε καθόλου. Τον βαρίγα τον βαρύγανε, μέχρι τον άφισαν υπότιμο Είχε πάλι δουλειά το Θεό. Είχε πάλι δουλειά. Γιατί όταν δεν σεβόμαστε αδελφοί μου και δεν λαμβάνουμε υπόψη μα το λόγο του Θεού, έρχεται ο καιρό που ο Κύριος θα σκλαστερήσει το λόγο του. Σου μίλησε ο παπά. Σου μίλησε ο γεροκύρικα, σου μίλησε ο θεολόγο, σου στέλνουν περιοδικά στο σπίτι, σου στέλνει έρχεται η ζωή, έρχεται ο ρωτήρα, έρχονται άλλα περιοδικά, υπάρχει κύκλο δίπλα στο σπίτι σου, υπάρχει κήρυγμα, υπάρχει το ένα, υπάρχουν εκκλησίε, φωνάζουν οι παπάδε, φωνάζουν οι δεσποτάδε. <χαι> Τίποτα, έτσι έτσι έτσι, καφενείο. Καφενείο και τηλεόραση. Έ ε, λοιπόν, θα έρθει η εποχή κατά την οποία θα σιγήσει, θα πέσει νέα νέκρα σαν αυτή την νέκρα που εβρήκα όπως σας είπα και άλλη φορά νέκρα που εβρήκα έξω στο εξωτερικό που πήγα ούτε εκκλησία υπήρχε ούτε τίποτα και έπρεπε να φύγεις από τη μια πολιτεία της Αμερικής να πας την άλλη για να πας να βρεις μια εκκλησία, έτσι θα φτάσουμε και εδώ θα παίρνεις το αεροπλάνο από την Πάτρα να πας στη Θεσσαλονίκη για να πάρεις να και καλά αυτοί που δεν έχουν λεφτά οι άλλοι έτσι είναι, αδελφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό μην τον περιφρονείτε το Λόγο του Κυρίου. Εκτιμήστε τον. Είναι μεγάλη μα η τιμή. Μεγάλη, ξέρεις, τι μεγάλη τιμή έχετε εσείς εδώ. Να κιλάει ο Λόγος του Θεού, να κιλάει, Να κυλάει ανάμεσα στα σπίτια σας, ανάμεσά σας. Ξέρεις τι τιμή τι είναι. Όχι δεν είμαι εγώ. Σας το έχω ξαναπεί, εγώ τι είμαι. Εγώ σήμερα είμαι, άγω θα φύγω εγώ, θα πεθάνω, ξέρω εγώ. Δεν είμαι εγώ δεν είμαι εγώ ο λόγος του Θεού δεν προσωποποιείται σε ένα πρόσωπο ο λόγος του Θεού όπου θέλει πνή όπου θέλει ο Θεός τον βγάζει τον λόγο και από τις πέτρες τον βγάζει μπορεί ξαφνικά να ακούσεις όπως άκουσε ο Βαλάμ να ακούσει ένα γάιδερό να σου μιλάει έτσι. έτσι και να σου λέει προφητεία ή όπως χτες σήμερα, σήμερα, σήμερα δεν είναι, σήμερα που είναι το Διαβάστε τον Άγιο Νεόφητο να δείτε. Διαβάστε τον Άγιο Νεόφυτο. Παρουσιάστηκε λέει περιστέρι και μίλαγε στη μάνα του. Ένα περιστέρι και μίλαγε στη μάνα του. Και η μάνα του από το φόβο της λέει πέθανε και ο Άγιος Νεόφητος εννέα χρονών παιδί την ανέστησε. Εννέα χρονών παιδί, τα ακούτε. <coughs> Αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας, οι Άγιοι. Τι διαβάζετε, τι διαβάζετε, ρομάτζο ε ρομάτζο και ράδιο, όπω το λένε, τηλεόραση και αυτό και το ένα και όλος αυτές σαχλαμάρες και όλες αυτές και ξέρεις ποιος χώρισε και ποιος παντρεύτηκε και ποιος επήρε τη μια και την άλλη και όλη την πορνεία και τη συχαμάρα του κόσμου και τους βίες των Αγίων δεν τους ξέρεις δεν τους ξέρεις μίλαγε το Περιστέρι στη μάνα του ορίστε, αξιώθηκε ένα Περιστεράκι, εμπήκε το Πνεύμα του Άγιο μέσα του το έσπυρο, ο Κύριος να προφητεύσει. Αλλά είπαμε έρχεται σιγή Τον περιφρόγησε στο Λόγο του Θεού. Έφυγες, γύρισες στα νότα, περνάς από εδώ. Ακούνα ότι γίνεται κήρυγμα. Δεν παίρνουν, δεν συγκινούν. Ε, λοιπόν, θα έρθει η εποχή, είπαμε, κατά την οποία θα τον ζητάς, θα τον ψάχνεις στον Λόγο του Θεού, θα παρακαλάς να υπάρξει ένας παπά ένας θεολόγος, ένας άνθρωπος ενημερωμένος, να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, να μας εξομολογήσει να μας διαβάσει να μας πει δυο κουβέντες και δεν θα υπάρχει πάντες πάντες, είδε τη λέει είδες τη λέει ο Ψαλμός πάντες εξέκλειναν άμα οι χρηώθησαν ουκέστη Χριστότητα ουκέστη νέους ενός σε αυτή η εποχή δηλαδή Όλοι θα είναι διαφθαρμένοι γύρω μα και δεν θα υπάρχει ούτε ένας καλός Ούτε στην πιον χριστότητα δεν θα υπάρχει κανένας που να κάνει κάτι καλό και όλοι θα είναι διαφθαρμένοι. Ούτε στην ένωση ενό. Ούτε ένας Ούτε ένα. Μην το στο λόγο του Θεού. Μεγάλη μα τιμή, αδελφέ μου. Περνάει εδώ ο λόγο του Θεού. Μεγάλη μα Μεγάλη μα τιμή. Μεταδρακρίων έπρεπε να ευχαριστούμε τον κύριο για αυτή την ύψιστη τιμή. Να έρχεται στην περιοχή σου ο Εροκήρυκας, να έρχεται στην περιοχή σου ο λόγο του Θεού. Μεγάλη σου τιμή. Μεγάλη σου τιμή. Και τι είναι, μια όλη τη βδομάδα. Η σπουδαία δουλειά είναι. Σπουδαία δουλειά είναι. Τίποτα δεν Εκτίμησε εδώ γιατί θα φύγει. Είδε τι λέει σοφί κρύψου συνέστηση δεν θα επιτρέψει ο Θεός να μιλήσει ο προφίλης δεν θα επιτρέψει ο Θεός να μιλήσει ο σοφός αυτά είπαμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας την περασμένη Κυριακή το περασμένο Σάββατο συγγνώμη και τώρα να πάμε παρακάτω. Και τι μας λέγει παρακάτω. Διαβάζω τους επόμενους τρεις στίχους. Έργα δικαίων, ζωήν ποιήν. αρπίδε ασεβών αμαρτίας οδούς δικαίας ζωής φυλάσει παιδεία, παιδεία δε ανεξέλεγκτος πλανάτη καλύπτουσιν έχθραν χιλιδίκαια οι δε εκφέροντες λιδωρίας αφρονέστατη εισή εδώ ετοιμαστείτε γιατί καθόμαστε στο εδόλιο ξέρετε τι είναι το εδόλιο το εδόλιο είναι το σκαμνί του κατηγορουμένου και μπροστά κατηγορός μας δεν είναι ο δικαστής ο κοσμικός. Κατηγορός μας δεν είναι ένας άνθρωπος δικαστής που βλέπεις τον τρέμουνε. Μην τον τι Τέα σου κάνει; Τέα σου κάνει, Να σε βάλει φυλακή. Να σε βάλει. Και τι έγινε. Δεν είναι εκείνο ο, ο φόβος. Ο φόβος θα έρθει όταν θα σταθούμε στο δίκαιο κριτή. Ο φόβος, ξέρει και είναι ο φόβος. Αυτός που πούμε προηγούμενο που τρέμεις όταν αρχίζει να μιλάει ο σοφός <Κι> και λες τώρα τι θα πει πόσα κατηγορώ θα μου αποφύγει; για πόσα πράγματα έχει να με ελέγξει ο Θεός πόσα πράγματα πρέπει να διορθώσω στη ζωή μου Γιατί αγαπητοί μου αδερφοί, κακά τα ψέματα. Είμαστε γεμάτοι μουχλα, γεμάτοι πνευματική μουχλα, γεμάτοι πνευματική ακαθαρσία. Όσο και αν παριστάνουμε τους καλούς και τους Αγίους, όσο και αν θέλουμε να κομποφανούμε και να δείχνουμε μπροστά στους άλλους ότι είμαστε οι δίκαιοι και οι άγιοι και οι εκλεκτοί του Θεού, ποιοι δίκαιοι και οι Άγιοι. Ποιοι δίκαιοι και οι άγιοι αδερφοί μου. Ο Θεός να Κάντε κάνα κομποσκοίνι, ρίξτε κάνα κύριε Λέσον, και για μένα τον Ελεηνό και τον τρισάθλιο και εγώ να πω και για σας τίποτα, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Όταν οι Άγιοι, πραγματικά Άγιοι της Εκκλησίας μα έτρεμαν το δικαστήριο, φανταστείτε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Σα το έχω πει και άλλη φορά. Μετά αύριο που θα μπει 40, η μεγάλη που 40 διαβάστε εκείνο το Μέγα Κανόνα να δείτε. Διαβάστε και το Μέγα Κανόνα. Που τον έχει γράψει ένα Άγιο της εκκλησίας μας, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης. Διάβασε τον να δει. Πώ χαρακτηρίζει ο Άγιος αυτός τον εαυτό του. Διάβασε να δει. Που εσύ πα στην εξομολόγηση και λες, Εγώ δεν έχω τίποτα από αυτό. Καλός είμαι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν σκότωσα και κανέναν. Διάβασε, γιατί είχε σκοτώσει ο Αγίος Αντρεάς. Είχε σκοτώσει, διάβασε λοιπόν, να δεις τη λέει, εγώ, πιάνει όλους τους αμαρτωλούς, χειρότερος από τον τελώνη. χειρότερος από τον άσελτο, χειρότερος από τον ληστή στο σταυρό, χειρότερος από την πόρνη, χειρότερος, χειρότερος, Χειρότερος. πιάνει όλους τους αμαρτωλούς της Παλαιάς Διαθήκης. Όλους. Εγώ χειρότερος. Δεν τα λέει υποκριτικά. Δεν τα λέει ψεύτικα. Δεν τα λέει για να, πα, για να παριστάνει δήθεν το ταπεινό. Το λέει και κλαίει η καρδιά του. μου λέει Θεέ μου δάκρυα. Ήδες, τι λέει. Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα. Τι κάνετε. Κοιμάσαι λέει ψυχή. Κοιμάσαι. λέει βλέπεις τα χάλια σου. σίκο; Δεν παριστάνει. Πονάει. Mm. Ήδες ο Αμπόστολος Παύλος πως χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Ε, Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να μαρτωλού σώσε ον πρώτος εγώ. έτσι λοιπόν και αυτοί οι τρεις επόμενοι στίχοι τους τρει πρώτους σας τους είπα επιτροχάδι διότι τους κάναμε στα άλλα κηρύγματα την περασμένη εβδομάδα που πέρασε και προχωράω στους επόμενους τρεις Τι λέει λοιπόν, «Έργα δικαίων ζωήν ποιή». Τι σημαίνει αυτό. Όταν λέει είσαι ενάρετος και εργάζεσαι την αρετή, βάζεις ρίζες και προδιαγραφές για να Όχι εδώ. Εδώ. Θα τελειώσει τούτη παλιό ζωή. Θε σήμερα, θε σάπιο, πεθάναν και οι δίκαιοι, πεθαίνουν και οι άδικοι. Ο Μέγας Βασίλειος, που θα ορτάσουμε σε λίγο καιρό, 49 χρονών πέθανε. Νεότατος. Δεν εγγυάται η πνευματική ζωή. Χρόνια πολλά εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Άλλωστε, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι άγιοι άνθρωποι, δεν ενδιαφέρονται για τούτη τη ζωή, αδελφοί μου. Δεν συγκινούνται για τα κάλια τη ζωή αυτή. Είδε τι λέει εκεί το τροπάριο εκείνο των οσίων των ασκητάδων. Είδε τι λέει που του εγκομιάζουμε. Τε των δακρύων σου ροέ τη ερήμου, άγωνον. Αγωνίστηκε, λέει παρακάτω. Αγωνίστηκε, Τι αγωνίστηκε. Τα μένοντα Αγωνίστηκες λέ, για εκείνα που θα μείνουν αιώνια Και περιφρόνησες Περιφρόνησες αυτά τα κοσμικά που τελειώνουν Δώστε μια, Δώστε μια δουντούκα Ανοίξτε τις κόρνες Δεν έχουμε κόρνες Τι κόρνες Βάλε κόρνες να φτάσει η φωνή μου Στη Θεσσαλονίκη Και παραπέρα από τη Θεσσαλονίκη mm -hmm. Και να φωνάξω και να βουήξει ο τόπο. Άνθρωποι, πού τρέχει, πού τρέχει. Τι κοιτάς να εξασφαλίσει αυτή τη ζωή, να εξασφαλίσει λεφτά. Δώστε μου ωραία λεφτά, δώστε. Δώστε μακάρι να βρεθεί κάποιο, να δώσω, να δω πότε θα ικανοποιηθεί αυτό ο φιλοχρήματος. Είδε αυτή η μπουρμπούλια, πώς τη λένε αυτή η μπουρμπούλια, που την πιάσανε, η μπουρμπούλια. Είδε ωραία, είδε ο Θεό να τη συγχωρέσει που τα ταλέπορη. Τότε μόνη τη. Να δεις τι είναι η φιλοχρήματη τότε μόνη τη. Μόνη τη τότε λέει ο πατέρα μου. Τεράστια περιουσία μάθηση. Και δεν χόρτενε. Και δεν χόρτενε. Και δεν χόρτενε. Φάει λοιπόν λεφτά. Φάει λεφτά. Λεφτά. Λεφτά. Λεφτά. Λεφτά. λεφτά. Πάρτα μαζί σου να δω τι θα γίνει. Τίποτα. Πού είναι με τα πολλά εκατομμύρια Πού είναι με τις τεράστιες περιουσίες Πάει φίλο και φτερό Μη μιλάτε παρακαλώ πίσω κύριε. Μη μιλάτε Πού είναι Με τις τεράστιες περιουσίες Φίλο και φτερό έγινε οικογένειά Πάει ξεκλειρίστηκε τίποτα, δεν έμεινε, τίποτα. Πάει ο γιος, πάει η κόρη του, πάει το ένα, πάει, πάει και το, το εγγόνη του που έχει μείνει. Κοίτας, πάει, ταλέπορο παιδί. Ταλέπορο παιδί. Το καταστρέψανε η περιουσία του, τα λεφτά της μάνας του και η διαφήμιση της τηλεόρας του καταστρέψανε. Πάει, τρέχει η Ο Θεοδοξόπλο ήταν εδώ, ο Χριστιανόπλο ήταν. Πάει, πήρε έναν αυτόν, και η Βρασιλιάνος, πήγε κά κατέλειψε τον πατέρα που σηκώθηκε και φίλε έρμο έρμο κατεφρόνησες λέει τα εγκόσμια και αγωνίστηκες για τα αιώνια εμείς τι κάνουμε αδελφοί μου εργάσου λοιπόν την αρετή είδες τι λέει έργα δικαίων ποιη ζωήν όταν εργάζεσαι την αρετή εργάζεσαι την αρετή ετοιμάζεις χρόνια αιώνια χρόνια στον ουρανό, εκεί που υπάρχει ζωή ατελέφθητος θα μου πει πήγαμε δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις τόσο πιστεύεις λοιπόν όταν σου μιλάει η ίδια η αλήθεια, όταν σου μιλάει ο ίδιος ο Κύριος ακόμα αμφιβάνεις, ε, τότε να σε βράσω σαν Χριστιανό, <Κι> τότε να βράσω την πίστη σου, τότε να βράσω αυτά τα οποία δίθεν και τους σταυρούς που κάνεις και τα κουμποσκοίνια που κάνεις και την εκκλησία που πας και τη, τη, την εξομολογησή σου για τη Θεία κοινωνία, αλλά για τη μεταθάνατον με ζωή Έργα δικαίων Ζωήν ποιή Κάνε λοιπόν το αγαθό Κάνε το καλό Να σας πω κάτι που το διάβασα προχτές Προχτές η γιορταζε ένα Άγιος Δεν θυμάμαι το όνομά του Ήταν πάπλωτος αυτός Αλλά δεν έδινε νερό ούτε στον αγγελό του το φτωχοί πλυσιάζανε πλησιάζανε, τότε τίποτα. Κάποια μέρα λοιπόν είχε πάει στο φούρνο και ψώνει σε ψωμιά ο πλούσιος και καθώς γυρνούσε είχαν μαζευτεί οι φτωχοί οι οποίοι τον κοιτάγανε, τρέχαν τα σάνια τους, θέλα λίγο ψωμάκι τίποτα αυτός όλες τις φρατζόλες τις είχε πάρει για τον εαυτό του. Κάποιος λοιπόν φτωχός πειραχτήρη τι έκανε. Γυρνάει στους άλλους και τους λέει Κοιτάτε λέει εγώ θα τον κάνω και θα μου δώσεις. Πώς θα του κάνεις θα του δώσεις. Δώ, θα δείτε λέει ότι θα του κάνω. Πήγε λοιπόν κοντά. Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, δώσ μου. Όχι λέει δεν σου δίνω, δώσε μου, δώσε μου, δώσε Δεν σου δίνω, δώσε μου, δώσε μου, δώσε δώσ Δεν σου δίνω, φύγε. Ρωτώ δώσ με, δώσε μου. Πήγε κοντά, τον τζόλευε εκεί πέρα. Τσαντίζε αυτός νευριάζει, βγάζει μια φρατζόλα. Του την πετάει θα τον βαρέσει τη βουτάει ο φτωχό έφυγε. Να, λέει δεν εγώ δεν σου είπα να μου δώσει τη yeah. τη νύχτα πήγε να κοιμηθεί ο πλούσιο και αισθάνθηκε ότι έφευγε η ψυχή του και έφυγε η ψυχή του. Και καθώς ανέβαινε προ τα πάνω, πέσαν τα δαιμόνια, τα τελώνια. Τα τελώνια. Ε, τα σκέφτεσαι τα τελώνια. Τα σκέφτεσαι, δεν τα σκέφτεσαι. Δεν τα σκέφτεσαι. Έτσι έχουμε να δούμε τα ματάκια μας. Ω, Θεέ μου, Θεέ μου. Πέσαν τα τελώνια πάνω. Αυτός, υδροκοπώντας εκεί το ένα, το άλλο, εκεί το φώναζε από εδώ, καλύτο κάποια στιγμή λοιπόν παρουσιάστηκε άγγελος Αχ, αγαλίασε η καρδιά του του λέει έψαχνε ο άγγελος τα βιβλία άνοισε ο άγγελος τα βιβλία του και έψαχνε να βρει πράξεις πού να τις βρει αφού δεν έδινε νερό στον αγγελό του Έψαχνε, έψαχνε, έψαχνε, α, λυπημένος ο άγγελος, πικραμένος. Τα δαιμόνια χορέβανε από τη χαρά του. Ο άγγελος τίποτα, δεν έβλεπε τίποτα. Αγωνιούσε αυτός στα χέρια των δαιμόνων, αγωνιούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει και στην τελευταία σελίδα που λίγο πριν το θάνατό του είχε δώσει, πέταξε να χτυπήσει εκείνη τη φρατζόντα. Α, ο άγγελος χάνηκε. Παίρνει τη φρατζόλα το ψωμί και τη βάζει πάνω στη ζυγαριά που οι διάολοι εβάζανε και αραδιάζανε όλες τις βρωμιές και τις απάτες που είχε κάνει και αμέσως λέει η ζυγαριά σηκώθηκε. παρουσιάστηκε λοιπόν ο κύριος και του λέει γύρνα πίσω και κοίταξε του λέει αν αυτή τη φρατζόλα που δεν την έδωσες με την καρδιά σου «Εγώ την υπολόγισα, φαντάσου, εάν γίνει σωστός, πόσα έχω να καταμετρήσω υπέρ σου μεθάδελειο». Τον ξανάφερε λοιπόν ο Κύριος στη ζωή και αυτός όταν λέει ξύπνησε το πρωί πήγε και τα πούλησε όλα, όλα, τα όλα στους τοχούς, έμεινε φτωχός, ακόμα λέει και τον εαυτόν του πούλησε, τον εαυτό του έγινε πήγαινε τότε υπήρχε τότε υπήρχαν οι δούλοι επήγε μόνος που λέει πουλήθηκε σαν δούλος και τα λεφτά αυτά και αυτά τα έδωσε στους φτωχού. τα έδωσε όλα και τα ρούχα που φόραγε δεν είχε μείνει τίποτα και έτσι έγινε ο Άγιος που έορταζε δεν θυμάμαι 17 16 κάποια μέρα από αυτέ. δεν θυμάμαι και εγώ γιατί ξεχνάω εδώ λοιπόν είμαστε στο δικαστήριο Κάνε λοιπόν καλά έργα και ένα δίνεις εσύ χίλια θα σου δώσει ο Κύριος Έστε ο μισθός συμβόν εν το ουρανό εκατονταπλασίον αλήψετε και ζωή είναι αιώνιον πληρονομής ένα έδωσε εσύ εκατονταπλάσια θα σου δώσει ο Κύριος και ζωή αιώνιο πληρονομής αλλά τσιγκουνευόμαστε με το φτωχό που μας πλησιάζει. Πάω δουλεύσεις. Συγκώνεται μπέλι. Ποί εδώ. Τα γυφτόπλα, οι γύφτισσες. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άσε. Διάκριση είναι. Όχι. μην βρίζεις. Μη βρίζεις. Μη Δεν θέλει να, Δεν να ένα 50, ένα 20, 20, 20 μην τον βρίζεις, μην τον βρίζεις θα το πληρώσεις ακριβά μην τον βρίζεις έργα δικαίων ζωήν ποιή καρπίδε ασεβών αμαρτίας τι παράγει ο αμαρτωλός ο ασεβής τι παράγει παράγει. Αμαρτίες παράγει. Και ξέρεις πω αμαρτίες. Τόσες αμαρτίες που ξεπερνάνε και τις αμαρτίες του διαούρου. Γιατί ξέρετε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι οι πονηχοί τι λέμε. Και στην εξομολόγηση που πάμε, «Έ παidades με κορόδεψε ο διάβολος, με ξεγέλασε ο διάβολος και έπεσε στην αμαρτία» ε... Δεν είναι έτσι. Πολλές φορές εμείς προηγούμαστε του διαβόλου. Προηγούμαστε πάνω μπροστά από αυτόν. Ο διάβολο ξέρει ποιο είναι το κατοκτώμα του μόνο. Ότι μας έβαλε στο λούκι. Από εκεί και πέρα την αμαρτία τη φιάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας τη φιάνουμε. Ο διάβολος έβαλε στο λούκι και από εκεί και πέρα την αμαρτία την κατασκευάζει μόνος. καρπίδε ασεβών αμαρτίας και ξέρει γιατί ο καρπός του ασεβούς είναι η αμαρτία γιατί όταν δεν κάνεις τίποτα καλό δεν είναι λογικό ότι κάνεις να είναι αμαρτωλό επί δεν πας στα μυστήρια δεν πετύχεις ξομολόγηση θεία κοινωνία τίποτα Ελεημοσύνες δεν κάνεις, νηστεία δεν κάνεις, προσευχή δεν κάνεις. Δεν είναι επόμενο, όταν έχει τόσο πολύ απομακρυνθεί, ό,τι κάνεις να είναι αμαρτία, να είναι μαγαρισμένο. Τι μπορεί να φτιάξει ένας Ασεβίος, όταν είναι μακριά από το Θεό. Αφού βλέπετε και εμείς, εμείς, ο Θεός να μας ελέγξει τα χάλια μας, όλο πάντων. αυτοί που είναι κοντά στον Θεό κοίτατε, ο Θεός τους βοηθάει να κάνουν κάτι καλό και αν κάνετε και εσείς καλό κάτι μην το φέρντε πάνω σας μην είναι δικό σας ο Κύριος το εργάζεται εσύ απλώς μια καλή θέληση έχεις εκείνο θα σου χρεώσει ο Κύριος Μετάβιο γι' αυτό να σας πω κάτι και να το θυμηθείτε όταν φεύγει η ψυχή σας από τούτο τον κόσμο θα σας το θυμίσει ο άγγελος άμα σε ρωτήσει κανείς τον δρόμο που θα σε πάνω, είτε άγγελος είτε δαίμονας τι καλό έκανε έκανες αυτή τη ζωή να του το απαντήσει με ειλικρίνεια τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα τίποτα δεν έκανα τότε θα δικαιωθείς δεν έκανα τίποτα ό,τι έγινε ο Κύριος το έκανε είτε καλό λόγο είπα είτε καλή πράξη έκανα είτε καλή σκέψη μπήκε στο μυαλό μου. ο Κύριος μου τα λέει γιατί έτσι θα προσπαθήσει να σε ξεπατήσει ο διάολος εκείνες τις δύσκολες στιγμές εσύ καλός για έραπε το μεγατόνια που γιόρταζε προχθές; διαβάστε η ζωή του διαβάστε ή δεν διαβάστε όταν λέει ανέβαινε η ψυχή του ανέβαινε είχε φύγει πλέον πέθανε Πήγαν λέει, τα δαιμόνια στον δρόμο και τον ακλούσαν. Είσαι άγιος. Όχι, έλεγε αυτός. Είμαι αμαρτωλός. Ανέβαινε, πέρναγε στο πρώτο τελώνιο. Αμαρτωλός είμαι. Αμαρτωλός το δεύτερο. Αμαρτωλός το τρίτο. Αμαρτωλός το τέταρτο. Αμαρτωλός το πέμπτο. Oh. Μα νίκησες του φανάς δεν είναι δέμονος. Όχι, δεν σα νίκησα. Όχι. όχι. Ο κύριο σα νικάει, όχι εγώ. Στο έκτο, το έβδομο είναι Είκοσι. Όταν πέρασε λέει και το εικοστό και πλέον ήταν στα χέρια του Θεού, γύρισε τότε προ τον Θεό. Τώρα λέει: Σα νίκησε. Τώρα. Τώρα με τη χάρη του κυρίου, τώρα νίκησε. Τα ακού. Τώρα. Γι' αυτό μην το πάρει πάνω σου ποτέ. Εγώ έκανα και εγώ πάω στην Εκκλησία. Και εγώ κάνω και εγώ φτιάνω και γιατί ο σήμερα εμένα μου κάνει αυτά τα πράγματα, και γιατί εγώ ήμουν τόσο καλό και πήγα στην Εκκλησία και πήγα να ρίξω όμορφα. το πει ποτέ αυτό, Ποτέ. Καρπίδε ασεβόν. Το μόνο που κάνουμε εμεί, γιατί είμαστε ασεβεί και βρωμιάριτε, το μόνο που κάνουμε είναι αμαρτίε. Αν ψάξεις τα δικά σου τα κατορθώματα, τα δικά σου τα καταδικά σου, θα δεις ότι είναι μούχλα και βρωμιά. σε εγώ ναυαρτίας. Αν κάναμε κάτι καλό, αυτό είναι δώρον Κυρίου. Πάρα Οδού Οδούς ζωή ζωής φυλάσει παιδεία. Τι σα είπα προηγουμένω, διαβάζετε, δεν διαβάζετε. Πώ περιμένετε να προοδεύσετε, αδελφοί μου, αυτό μα λέει εδώ. Πώ περιμένετε να προοδεύσει, Αγία γραφή δεν διάβαζε. Βίου Αγίων δεν διαβάζεις; Τι περιμένει να σε βοηθήσει στην τη τηλεόραση. Τι περιμένει να σε βοηθήσει στην αγειότητα, οι κοσμικές στήλε των εφημερίδων και των περιοδικών, των βρομπεριοδικών η γήμια και η συφορά τι πέρασε η ο Άγιος Αυτός του οποίου αξιώθηκα να είναι μαθητής του ο Άγιος Αυτός μας έλεγε η βίη των Αγίων είναι η έμπρακτη εφαρμογή της Αγίας Γραφής γιατί είδες τι λένε σήμερα είδες τι λένε Υπόγειροι και η Δεν λένε Ναι καλά τα λέει το Ευαγγέλιο αλλά ποιο τα κάνει ποιο τα κάνει ποιο τα κάνει ποιο τα κάνει Ε ποιο τα κάνει οι άλλοι τα κάναν οι άλλοι <κυρίζει> <κυρίζει> αυτοί τα κάναν ο Άγιο Γεώργιο και ο Άγιος Δημήτριο και ο Άγιος Νικόλο και ο Αθανάσιο και ο Άγιος Γεωργόριο και ο Άγιο και ο, ο Μιγαν Βασίλειο και όλοι αυτοί οι Άγιοι και όχι ο Τιμότιος που εορτάζει αύριο, αυτοί ήταν ακριβώς που έκαναν πράξη τους στο Ιερό Ευαγγέλιο. Θες να προδέψεις στην Αγιότητα, θέλει. Θέλεις να προδέψεις την Αγιότητα? Ε, λοιπόν, άμα να προδέψεις την Αγιότητα, άμα θε να προδέψεις την Αγιότητα, διάβασε Αγία Γραφή, διάβασε. Τη ζωή των Αγίων. Τίποτα δεν γίνει τι με κοιτάτε αδελφοί Τι με κοιτάτε. Ένα τόμος, ένας τόμος, τεράστιο τόμος, ωραίος τόμος, που γράφει τη ζωή των Αγίων του μηνός Ιανουαρίου παράδειγμα τώρα, ξέρετε πώ έχει, πώς έχει, 20 ευρώ, 20 ευρώ, 25 ευρώ, 22 ευρώ, 22 ευρώ. Πόσο αναπολόγητοι θα είμαστε, πόσο αναπολόγητοι μωρέ, πόσο αναπολόγητοι θα είμαστε. Που τα 20 ευρώ τα πετάμε εδώ θα και εκεί, θα για το τίποτα. Και δεν πα να πάρεις να διαβάσεις τη ζωή των Αγίων, να δεις πώς έγινε Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος Ομρογητής που γιορτάζουμε σήμερα. Πώς έγινε Άγιος, ο Άγιος Ευθύμιος που ασκήδεψε μες την έργο που γιορτάζαμε χτες. Ο Άγιος Μάρκος, ο ευγενικό που γιορτάζαμε προχτές. Ο προστάτης του συλλόγου μας, πώς έγινε Άγιος. Ο δούς δικαίας ζωής φυλάσει παιδεία. Αν θες να ζήσεις λέει ζωή. Παιδία με τη μόθωσή σου να εμπλουτίζεσαι. Παιδεία δε ανεξέλεγκτος πλανάτε. Ποια είναι η ανεξέλεγκτος παιδεία, διάβασμενοι και εκείνο, διάβασμένη. Αλλά είναι το διάβασμα εκείνο, γι' αυτό και το λέει ανεξέλεγκτο, που δεν σε ελέγχει. Η Αγία Γραφή σε ελέγχει. Και σε κάνει καλύτερο. Άμα διαβάσει Αγία Γραφή, είδε τι λε, Πόπο λέει, Τι λε, κύριε εδώ. Πόπο, εγώ κάνω λάθο. Για κάτσε να το γράψω αυτό το αμάρτημα. Έκανε μια ψυχούλα. Διάβαζα, μου λέει παπούλη, την Αγία Γραφή, και εκεί που έβρισκα κάτι θυμόμουνα τα μαρτυμάτα μου. Το γράφα, πήγαινα το έλεγα στον πραγματικό. Παρακάτω άλλο, άλλο, άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Διαβάζεις τους βίλους των Αγίων. Τι έκανε ο τάδε Άγιος? Γράφω την αντίστοιχη αμαρτία που κάνω εγώ. Και έτσι καλυτερεύω. Και έτσι γίνομαι καλύτερο όταν όμως δεν διαβάζεις ανεξέλεγκτα μορφώνεσαι, μορφώνεσαι. Διάβαζε μαθηματικά. Και τι έγινε. Σε ελέγχου τα μαθηματικά. Όχι. Διάβαζε φιλοσοφία. Σε λέει φιλοσοφία. Όχι. Διάβαζε εφημερίδα. Σε ελέγχει η εφημερίδα. Δεν σε ελέγχει. Διάβαζε περιοδικά. Σε ελέγχει. Δεν σε ελέγχει. Θα υπάρξει ποτέ προκοπή. Θα υπάρξει ποτέ καλλητέρευση. Αντίθετα με τη σύφορα των περιοδικό που υπάρχει των πορνοπεριοδικών που κυκλοφορούν σήμερα και των πορνοεφημερίδων που υπάρχουν σήμερα, όχι μόνο καλό δεν θα βρει, όχι μόνο έλεγχο δεν θα γίνει μέσα σου, αντίθετα θα σε κυλήσουν στην αμαρτία. Και γι' αυτό βλέπετε το μυαλό μας τι είναι, ένα βόθρο. βόθρος, βόθρο, βόθρο. Βόθρος. Αν μπορούσε ο κύριο να μα δείξει την πραγματικότητα του μυαλού μα, τότε όχι τη μύτη μα θα όχι τα μάτια μας τα κλείναμε αλλά φοβάμαι ότι και τη μύτη και τα μάτια να κλείναμε η βρώμα θα μπορούσε να εισχωρήσει. <στονίκη> Τέτοιος δόθρος είναι το μυαλό μας. Μα δεν μου το δικό μας. Βρωμάνε, θα τα δούμε μετά. <στονίκη> δεν ανεξέλεγκτος πλανάτε θα πέσει σε πλάνη. Για φαντάσουε κάποτε άκουγα σε μια ομιλία σε μια ομιλία του ευλογημένου εκείνου ομιλητού, του σύγχρονου ομιλητού του Πατρός Αυγουστίνου, του Καδιώτη, του πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης, λέει κάποτε μου ήρθε λέει, κάποιος φοιτητή και του είπα, λέει, του βάλα ένα κανόνα. Λέει κάθε μέρα να διαβάσει ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή. Αυτό Αυτός λέει, ήταν φοιτητής στην ιατρική. Ήρθε μετά, λέει, από 4-5 χρόνια. Λέει, με θυμάσαι, λέει, παππούλι, λέει, με θυμάσαι. Λέει, πού να σε θυμάμαι, λέει, παιδί μου, λέει, ποιο είσαι. Λέει, με εκείνο θυμάσαι, λέει, που μου είχε βάλει ένα καλό να διαβάζω ένα κεφάλαιο από την εγγραφή. Αλήθεια, λέει, ναι, τη θυμήθηκα. Για πέστε μου, λοιπόν, λέει, το διάβασε το κεφάλαιο. Μ, κεφάλαιο λέει, το διάβασε. Ναι, έβαλε το κεφάλι καμπλή, το διάβασε. Και το απαντάει ο γέροντας. Βρέ, του λέει, ευλογημένο. Πόσους τόμους εδιάβασες η Ατριβλήση, τόμους, τόμους, τόμους, τόμους, τόσα χρόνια κάθεσαν. Μα δεν σου δεν σου πόσο μπορεί ένα κεφάλαιο Αγία Γραφής, πέντε λεπτά, δέκα λεπτά, δέκα λεπτά, δεν σου να διαβάσεις ένα κεφάλαιο από την Αγία γραφή. Πού είμαστε αδελφοί μου, πού είμαστε σε τι χρόνια ζούμε παιδεία ανεξέλεγκτος πλανάτε τι τα κάνεις και τα διαβάζεις άμα δεν έχεις ο στήλων σου την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας, όσα και να διαβάζεις, δεν να διαβάζεις εφημερίδε, δεν να διαβάζεις περιοδικά, δεν να διαβάζεις ούτι θέλεις. Πλανάσε, πλάνει μικρά. Μπορεί να μαθαίνει το μυαλό σου, μπορεί να μαθαίνει, να μαθαίνει, να μαθαίνει, να μαθαίνει, να μαθαίνει αλλά άμα δεν βάλεις μέσα σου την κατά Θεόν Σοφία, τίποτα να κάνει. Πλανάσε, σε κοροϊδεύει ο διάβολο, σε χορεύει. Καλύπτουσιν έφτραν, πέντε λεπτούλια ακόμα θα σας βλέψω από τον χρόνο. Βλέπετε σήμερα ήταν πολύ το μάθημα. Καλύπτουσιν έφτραν χίλιοι δίκαια. Ιδέ εκφέροντες λιδωρίας αφρονές τα κρίση. Αν μιλάει λέει ο δίκαιος, τα χίλια του δικαίου, οι αλήθειες που λέει ο δίκαιος είναι ικανές να διορθώσουν τις έχθρες που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Διάβαζα τους Αγίους τους σύγχρονους που σας είπα προηγουμένως που ανέφερα τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Παΐσιο αυτές τις μεγάλες τις ανεπανάληπτες μορφές που πιστεύω ότι ξεπέρασαν ακόμα και πολλούς Αγίους της αρχαίας Εκκλησίας τους ξεπέρασαν Επήγαιναν άνθρωποι με βαριά πάθη να τους δουν αλλά είχαν μέσα τους βλέπετε καλή διάθεση αν έχεις καλή διάθεση δεν χρειάζεται να σου πει πολλά Α. μόνο που σε κοίταξε ο Άγιος διορθώμες είναι σαν εκείνο που συνέβη που συνέβη που συνέβη που συνέβη θυμάστε, θυμάστε στο Ζαρχαίο τι του είπε ο κύριο, τίποτα τον είδε σκαρφαλωμένο πάνω στο δέντρο και του λέει Ζαρχαί κατέβα γρήγορα θα έρθω στο σπίτι σου σήμερα και έτρεξε αυτός μπροστά και τον περίμενε γονατιστός και με δάκρυα στα μάτια. Και έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Του λέει ο κόσμος, γιατί, γιατί κλαις, τι Α, του μίλησε ο Χριστός. Και άπαψε και του μίλησε ο Χριστός, ο Ζακχαίος Αγίας. Και δεν του πέτει του πέτει. Έλα, θαρθώ σπίτι σου σήμερα. Και είδες αμέσως, ε. Ιδούτα η μίση των υπαρχόντων μου, Κύριε δίδομη τη πτ και είτε την όστιε συκοφάντησα, από τετραπλού. Πώ είσαι. Έχει την καρδιά σου να ακούσεις τον Άγιο. Έχει ανοιχτή την καρδιά σου να μπει ο λόγο του Αγίου μέσα σου. Έχεις την καρδιά σου ανοιχτή να μπει ο λόγο του Θεού μέσα σου. Ο Λόγος του Θεού εδώ στην προκειμένη περίπτωση λέει καλύπτει έθρα διορθώνει διορθώνει αιώνιες έφτρες μεταξύ των ανθρώπων διορθώνει τα κακό σκήμενα γι' αυτό ξέρετε όταν πηγαίνετε για εξομολόγηση σας δίνω μια συμβούλη όταν πηγαίνετε για εξομολόγηση ειδικά εσείς που βαρύνεστε από αυτό το αμάρτημα τη έφτρας που δεν ξεχνάς εύκολα που κάτι που σου κάνανε το βαστάς σαν την Καμίλα και κοιτάς να το ξεπληρώσεις τον άλλον όταν πηγαίνει για εξομολόγηση κάτσε λίγο το κελίσου στο δωματιό σου και προσευχήσου και πες σε Θεέ μου Θεέ μου φώτισέ με εκεί που θα πάω να μου μιλήσει, να μου μιλήσεις εσύ μέσα από το στόμα του σαμαντικού να με συγκλονίσει ο λόγος και άμα το κάνεις θα φύγεις άλλος άνθρωπος γι' αυτό και υπάρχει αντιορθωσία μέσα μας αδελφοί μου γι' αυτό και υπάρχει αμετανοησία πάμε πολλές φορές στην εξομολόγηση και φεύγουμε ίδιοι και απαράλλακτοι αμετανόητοι, αντιόρθωτοι θέλουμε να κοινωνάμε με το μίσο και με την κακία μέσα μας γιατί, γιατί δεν πάμε με, με, με σωστέ προϋποθέσεις για εξομολόγηση πήγαινε με σωστή προϋπόθεση πήγαινε για να ακούσεις λόγων Θεού πήγαινε και μην βλέπεις το πρόσωπο του πνευματικού να βλέπεις τον Κύριο πίσω από το πνευματικό και να του δώσεις υπόσχεση ναι Κύριε ναι πες μου κάτι να με παρηγορήσεις όπως μίλησε στο Ζακχαίο και τον αλοτρίωσες κυριολεκτικά τον έκανες άλλον άνθρωπο με μια κουβέντα που το έτσι μίλα μου και μένα να διορθώσω αυτά τα πάθη τα οποία με βασανίζουν μέσα μου. Είτε λέγεται πάθος της κατάκρισης, είτε λέγεται πάθος του μίσους, είτε λέγεται πάθος της ύβρεως, είτε λέγεται πάθος, ξέρω εγώ πόσα άλλα πάθη υπάρχουν και μας βασανίζουν και μας παιδεύουν μέσα μας. Τα παιδάκια να κάτσουν έξω. Έξω να κάτσουν τα παιδιά. Καλύπτου συνέχτρα χίλιοι δίκαια Πήγαινε να ακούσεις το δίκαιο τον Άγιο Πήγαινε Πήγαινε να διορθωθείς Πήγαινε να σε αγγίξει η καρδιά σου, την καρδιά σου Πήγαινε να σου υπεί Λόγων αληθίας Λόγων δικαιοσύνης Λόγων παρηγορίας Λόγων, λόγων ευσεβή Λόγων θεού Λόγων, λόγων ουράνιων πήγε να σου μιλήσει ο δίκαιος μην τον φοβάσαι το δίκαιο αν έχεις καλές, δια... καλές διαθέσεις μέσα σου θα σου μιλήσει θα σε αγγίξει και σα είπα όπως εμίλησε ο Κύριος ο Ζακχαίος και τον είδε αλλιώτικο άνθρωπο μετά τι του είπε τίποτα δεν του είπε τίποτα μια κουβεντούλα του είπε αλλά ήταν δυναμή ο λόγος διότι είχε καλή διάθεση ο Ζακχαίος είδες πως καθάλωσε με την πάθος να δει τον Χριστό και ο Κύριος βλέπει την καρδιά του δεν να δεις και την άλλη μεριά. Για δεις, για δες πόσα είχε πει σε εκείνους του ταλέπορους τους αλισέους του. Πόσα τους έλεγε ο Κύριος. Του έλεγε, του έλεγε, του έλεγε. Αλλά είχαν μέσα τους σκουριά. Είχε μέσα τους πουρί. Πουρί είχε η καρδιά τους μέσα. Δεν έπια, δεν έπια. Ακόμα και ο λόγος του Κυρίου δεν μπορεί να το σπάσει αυτό το πουρί αυτός ήταν ο σκοπός του Κύριου να σπάσει το πουλί της αμαρτίας για να μπορέσουν και αυτοί να Τον από αγάπη Του στάλεγε ο κύριο. Αλλά δεν είχαν αυτή η διάθεση να ακούσουν. Όπως πολλές φορές και εμείς πάμε, ακούμε, ακούμε, ακούμε. Λέει, λέει ο παπάς, λέει ο Αρχιμαδρίτσι, λέει ο ολοκύρυγος, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει. Εμείς ίδιοι, ήδη, ίδιοι. ίδιοι. απαράλα. Καλύπτου συνέφραν χίλιοι δίκαια Ιδέ εκφέροντας λιδωρίες Αφρονέστατη ευσύ Τον κοροϊδεύεις τον άλλονε Τον λιδωρείς Τον λιδωρείς Τον ταπεινώνεις Τον εξευτελίζεις είδε τι είπε ο Κύριος Όταν λέει Σου έρχεται να κατηγορήσεις Και να κοροϊδεύει τον άλλον Κοίτα τα δοκάρια που έχεις με στα μάτια σου Κοίτα μέσα σου να δεις τι γίνεται, ευρωμιάρι Άστο τον άλλο τον κακοβίρι, άστο. Έχει ένα πάθο. Μην του το σφυράσει διαρκώς. Μην τον εμπέζεις για αυτό που έχει. Κοίτα πόση μούχλα έχει στη μέσα σου. Γι' αυτό είδες πως του χαρακτηρίζει. αυτός λέει ο οποίο εκφέρει λιδωρία αφρονέστατο. Είναι άμυαλτος άνθρωπος. Και όταν λέει ο Κύριος Αφρονέστατος σημαίνει άνθρωπος της κολάσιος άνθρωπος. Δεν έχεις μυαλό, δεν σου κόβει λίγο, δεν σου κόβει. Πώς κατηγοράς τον άλλον και πώς κατηγορώ τον άλλον τη στιγμή κατά την οποία είμαι χειρότερος από τον άλλον. Είναι δηλαδή σαν να είμαι στη λάσπη, βουτυγμένος μέχρι το λαιμό, και να γελάω μέσα από τη λάσπη να βλέπω κάποιον ο οποίος είναι λερωμένο λίγο το κουστούμι του σε μιάδυνες. έσταξε λίγο λάσπη πάνω και να τον κοροϊδεύω και εγώ να είμαι όλος μέσα στη, στη λάσπη <Συλίκη> Αυτό κάνουμε αδελφοί <αδερφή. Συλίκη> Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγαπητοί μου αδελφοί κλείνοντας εδώ τον λόγο θα ήθελα τα λόγια αυτά Τη Αγίου Γραφή, οι έξι αυτοί στοίχοι, του οποίου του μεν τρει πρώτου εντάχει, τους του εν δε τρεις, παρακάτω τους ερμηνεύσαμε αναλυτικά αυτά τα διδάγματα, τα φοβερά διδάγματα τα οποία μας επιφυλάσσει σε κάθε κήρυγμα ο του κυρίου να γίνονται μαθήματα αιώνια μαθήματα διαβίου να γίνονται παρακαταθήκες ζωής να γίνονται βιώματά μας ούτως ώστε εάν βαδίσουμε έτσι να ξέρετε ότι όντως θα πληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών θα συμβεί αυτό το οποίο μα είπε σήμερα εκεί έργα δικαίων ζωήν ποιή θα μας ετοιμάσει ο Κύριος χώρον εάν εργαζόμαστε τα έργα των δικαίων εάν βαδίζουμε κατά το θελημά του το Άγιον, εάν είμαστε συνεπείς και ακριβείς εις τον νόμο του Κυρίου και εκείνος δεν είναι άδικος και εκείνος έχει να μα αποδώσει των δίκαιων μισθών κατά την ημέρα της κρίσεως των μισθών εκείνων που σας εύχομαι και να τον εύχεστε και εσείς για μένα των αμαρτωλών. Αμήν.